Η φωτογραφία που βλέπετε μας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο και μας θυμίζει ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της Βάρης. Προκείται για τον ιερό ναό των ισοδίων της Θεοτόκου, έναν από τους παλαιότερους τόπους λατρείας της περιοχής, ο οποίος συνδέεται στενά με την ιστορική πορεία του τόπου και των κατοίκων του. Η επίσημη αναγνώριση της σύσταση της ενορίας Έγινε με το ΦΕΚ 935Β το 2015, με το οποίο καταγράφηκε η λειτουργία της ενορίας των ισοδίων της Θεοτόκου, μαζί με άλλες ενορίες της Ιεράς μητροπόλεως Γυφάδας. Ωστόσο, η ίδρυση της ενορίας είναι πολύ παλαιότερη, καθώς τεκμηριώνεται ότι υπήρχε πριν από το 1941. Αυτό αποδεικνύεται και από το υπαριθμό 104 έγγραφο της 24ης Απριλίου 1941, που υπογράφεται από τον τότε εφημέριο Βάρη, πατέρα Γεώργιο Κουρλά. Το συγκεκριμένο ιστορικό έγγραφο έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς εκτός από την επιβεβαίωση της λειτουργίας της ενορίας, αποτυπώνει και το πνεύμα ανθρωπιάς και αγάπης που χαρακτήριζε την τοπική εκκλησία. Σε αυτό γίνεται αναφορά στην ταφή. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική τάξη, ενό ετερόδοξου πιλότου γερμανικής εθνικότητας, του οποίου το αεροπλάνο κατέπεσε στα όρια της ενορίας στις 23 Απριλίου 1941. Ο πιλότος βρέθηκε απανθρακωμένος μετά την πτώση του αεροσκάφους και ετάφη με την ακολουθία που προβλέπεται για ετερόδοξο χριστιανό έπειτα από φροντίδα του εφημέριου πατρός Γεωργίου Κουρλά. Αξίζει να σημειωθεί ότι εκείνη την περίοδο η Ελλάδα βρισκόταν σε δραματικές στιγμές, καθώς οι γερμανικές δυνάμεις είχαν ήδη καταλάβει τη Θεσσαλονίκη στις 9 Απριλίου 1941 και λίγες μέρες αργότερα, στις 27 Απριλίου, θα έμπαιναν ως κατοχική δύναμη και στην Αθήνα. Ιστορικά, τις λειτουργικέ ανάγκες των κατοίκων της Βάρη μέχρι περίπου το 1950 καλύπτει ο παλαιός ναός των ισοδίων της Θεοτόκου, ο οποίος είχε εκτιστεί πριν από το 1830. Το ΦΕΚ 194 πρώτο του 1923 κατατάσσει το μικρό αυτοεκκλησάκι που βρίσκεται μέσα στον παλαιοοικισμό μαζί με τον ναό των Αγίων Πάντων στο κημητήριο στα Βυζαντινά Μνημεία. Πρόκειται για ένα μικρό μονόχωρο εκκλησάκι Αφιερωμένο στην Υπεραγία Θεοτόκο και ειδικότερα στη θεομητορική εορτή των ισοδίων της Θεοτόκου που τιμάται στις 21 Νοεμβρίου. Γύρω από αυτό το ταπεινό ητλισσάκι συγκεντρώνονταν οι λιγοστεί κάτοικοι της περιοχής. Αξίζει να θυμηθούμε ότι το 1835 στο χωριό που καταγραφόταν τότε ω Βάρη Μεγιώτα και ανήκε στον Δήμο Αραφίνο. Ζούσαν μόλις 15 κάτοικοι. Μέχρι το 1889 η Βάρη είχε ήδη φτάσει τους 216 κατοίκους και ανήκε διοικητικά στον Δήμο Κροπίας. Το 1929 ιδρύθηκε η κοινότητα Βάρης, ενώ η ανάπτυξη της περιοχής ενισχύθηκε σημαντικά από τη διανομή γεωργικών κλήρων του Υπουργείου Γεωργίας από εκτάσεις που ανήκαν στα μετόχια της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. Σύμφωνα με την απογραφή του 1951, η Βάρη είχε πλέον 972 κατοίκους. Η αύξηση του πληθυσμού δημιούργησε την ανάγκη για έναν μεγαλύτερο ναό. Έτσι, στις αρχές της δεκαετία του 1950, ο τότε εφημέριος πατήρ Φώτιος Παπαδήμας, εμπνέει τους κατοίκους και πρωτοστατεί στην ανέγερση του νεότερου και μεγαλύτερου ιερού ναού των εισοδείων της Θεοτόκου. Ο πατήρ Φώτιος υπηρέτησε με αυταπάρνηση την ενόρια από το 1946 έως το 1986. Μάλιστα συμμετείχε και ο ίδιος στη Θεία Λειτουργία και στην τελετή των εγγενείων του νέου ναού το 1969 όταν και καθιερώθηκε το θυσιαστήριο του ναού. Σήμερα, προς τιμήν του, πρωτομήν του βρίσκεται στο προάβλιο του ναού.